Αποφύγαμε το αδιανόητο. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία τη Ελλάδα. Δεν τα καταφέραμε στα καθημερινά, να δει δηλαδή, ο πολίτη την αλλαγή στον τρόπο λειτουργία του κράτου απέναντί τη. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία, την οποία την είχαμε πλησιάσει επικίνδυνα πολύ. Και μπορούμε να το πούμε πια, οι περισσότεροι εχθροί και φίλοι θεωρούσαν ω πέρσι αναπόφευκτο να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Και του διαψεύσαμε ξεκινήσουμε μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο τη χρεοκοπία. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία τη Ελλάδα. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία. Να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο τη χρεοκοπία. Γεια σα και καλό μεσημέρι. Και θα τη βγάλουμε. Ποια? Έξω. Τη χώρα. Ναι. Από το βαθύ τις Της χροκοπίας. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1893 ο Χαρίλαος Τρικούπης ανακοινώνει, δυστυχώς, επτοχεύσαμε. από πάνω. Η πρώτη επίσημη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους. Σαν σήμερα έγινε αυτό, γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι για να το γιορτάσουμε, να θυμηθούμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε χρεοκοπήσει, δεν έχουμε πτωχεύσει, όπως ακούσαμε από τους τρεις Τουλάχιστον, όχι επίσημα. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι καθόλου τίποτα. Α, δεν καθόλου. έχουμε. Πηγαίνει η χώρα, προχωράει μια χαρά εντό Ευρώπη. No. η Ευρώπη επίση δεν έχει χρεοκοπήσει, αυτό είναι πολύ βασικό. No. Και έτσι συνδέσαμε το Ο κούπι που δεν τα είχε καταφέρει. Δεν είχαν σαμαρά τότε, δεν είχαν Παπανδρέο, δεν είχαν Τσίπρα, είχαν τον τρικούπι σιγά και χρεοκόπησαν οι πατριώτε μα. No. Οι πρόγονοι. Ενώ τώρα με όλου αυτού δεν έχουμε χρεοκοπήσει. Βέβαια, ο καθένα έρχεται για να αποφύγει τη χρεοκοπία του Αλνού. Του Αλνού. Αλλά. Ναι, τι να Και ο, ο καθένα καταφέρνει αυτά φτάσει ιστορία ιστόριο τη χρεοκοπία. Ναι, άλλο Προσπαθώντα για να μην χρεοκοπήσουμε. Δεν περνάμε το νήμα. Ποιο? Το νήμα. Το νήμα δεν το περνάμε. Δεν το περνάμε. Και ξέρει γιατί δεν έχουμε χρεοκοπήσει. Γιατί, γιατί ε, υπάρχει... υπάρχουν, ναι, υπάρχουν, υπάρχουν αξίε. Για Όχι μόνο. Το... είναι αυτά, αξίε. Γιατί υπάρχει ειλικρίνεια, υπάρχει σχέδιο, πρόγραμμα κτλ. Ναι. Και υπάρχει και ειλικρίνεια. Είμαστε ευτυχεί γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα κάνει μετεκλογικά, άρα πιστεί στις συνήθειες των Πρωθυπουργών που έχουν περάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ευτυχής πρέπει να είμαστε, δεν άλλαξε κάτι. Συνεχίζουμε στην πεπατημένη. Ο, ο, ο, ο, ο Σωστό. Ε, ναι, εδώ λέει η αλήθεια. Όντως, σωστό δεν, δεν έχει αλλάξει κάτι και ευτυχώ. Με γι' αυτό συνεχίζεται, το είναι, το όλος συνεχίζεται. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει ψέματα, δεν έχει πει άλλου ποτέ, Δεν μπορεί κανείς να του καταμαρτυρήσει κάτι σχετικό. Όχι. Τον έχουμε επιλέξει τρει φορές και αν χρειαστεί και τέταρτη και πέμπτη επειδή είναι Τρει φορέ. Έτσι λέει ο και το δημοψήφισμα ε, μέσα. οι ε, που ο Γενάρη, ναι, yeah. το δημοψήφισμα. Εκεί υποτίθεται και άλλο ψηφίσαμε, αλλά το έχουν ενσωματώσει οι εμάς Εμά ψηφίσατε, εγκρίνατε, δεν έχει σημασία. Τόσο λαοπρόβλητο, το άλλο κινδυνεύει να μην είναι. Ποιο είναι ο άλλο. Ποιο ήταν, ήταν ο λαοπρόβλητο. Ποιο ήταν. Ο Αντρέα. Ο Παπανδρεού. <laughs> ναι. ναι, δεν είχε κάνει τέτοιο ο Παπανδρεού. Δεν είχε κάνει τέτοιο. Και τώρα το ξαναψηφίσαμε το Σεπτέμβρη. Και κατά τη γνώμη μου θα ξαναψηφιστεί και πέμπτη και φορά γιατί έτσι πρέπει να συμβεί. Είναι ωραίε αυτέ οι δηλώσει οι παλιέ του Αλέξη Τσίπρα και κάθε εκπομπή και άτομο και πολίτη, ενεργό που σέβεται τον εαυτό του, οφείλει να τι ακούει και να παραδείγματίζεται από αυτά. Έτσι, να σκέπτεται λίγο να. Γιατί από πού θα κρατηθεί τα δύσκολα, ό, αν όχι από την ελκύνη, από την τονπροσύνη, από την εντιμότητα, από που αλλού θα κρατηθει τα δυσκολα αν οχι Είσαι... απο την ελκυνη απο την ντομπροσύνη, απο την εντιμοτητα απο που αλλου <σφίλου> θα κρατηθει απο του φόρε που δεν υπάρχουν. Όχι. Απικέ ιδέε. Αυτέ. Μα οι ιδέε σωστέ πατάνε πάνω στην εντιμότητα σε ένα πλαίσιο ειδικών αρχών. Τόσο πάνω που την έχουν mm, Πάντως είναι, την πατάνε, έχουν, πατάνε. Πατάνε. έχουν πατήσει καταπατήσει. Σήμερα η ίδια αντιπροσωπεία της τρόικα ζήτησε συνάντηση και από το ΣΥΡΙΖΑ. Η θέση μας είναι απολύτως σαφή. Οι κύριοι Τόμσεν Μόρς και Μαζού είναι εντεταλμένοι υπάλληλοι με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής του Μνημονίου και όχι πολιτικοί εκπρόσωποι των εταίρων μας. Δεν έχει κανένα νόημα η συνάντηση και η συζήτηση μαζί του. Καλούμε την κυβέρνηση να πράξει το ίδιο. Ε, Έλεγε τότε ο Αλέξ. Έχει και... σαλέψει. Ε, τότε τα, α, Παλιό είναι. Παλιό είναι. Θα τώρα, πάει στην Κουμουνδούρ τα λέει αυτά και πάμε μετά Μα τώρα... στο Μαξίμου και oh. τα αντιπαλεύει. Oh. Μα τώρα του καλούμε και συναντιόμαστε με την Τρόικα για να του τρίξουμε τα δόντια. Και Χίλτον. Το Χίλτον είναι oh. θάλαμο βασανιστήριων, δεν είναι ξενοδοχείο όπω το ξέραμε. Και τι δεν πάει καλά. Και τα όλα καλά, δεν δόντια. Α, ah, τα με τα δόντια. Βέβαια, δεν βλέπει τι γίνεται. Έχει κυλιάσει Λέσκου. Α, Έτσι δεν λέγεται. Εν τω μεταξύ Χίλτον κάνει και μοιραράκι αυτή την εποχή. Τα χαλιά ναι, τη. Τα, ναι, τα τα μπου... τα ναι. Οι μπουχάρε κάτω και οι μπουχάρι παραπάνω. Αν βέβαια δεν ξέρω πού ακριβώ γίνονται. Στι ελεύθερε ώρε μπορούν να κατέβουν να πάρουν κανένα χαλί. Ευκαιρία έμα. είναι, ναι. Στο ίδιο κτίριο. Κλεισμένοι όλη μέρα. Για την Τρόικα, λέω. Ή και ο Σκουρλέτ που μπήκε προχτέ. Να βγει με ένα χάλι φορτωμένο στον ώμο. Σταθάκι. Ο Σταθάκης θέλει πολλά χαλιά. Ή να πετάει σε ένα Ή να από τα, τα, τα χαλιά να κρατήσει τα χάλια. Λόγω πολλών σπιτιών. Λόγω πολλών σπιτιών ναι. Ή αγροτεμαχίων. Έχει, αγροτεμαχείων, ναι, αγροτεμαχείων, ναι, ναι. Ναι. έχει σπιτιών. να δεις, Τον αδικήσαμε κι αυτόν. Όλοι οι αδικημένοι υπουργοί Πάλι ναι, καθαρός ναι, το όμως. Πάντα, πάντα καθαρός. δίνει πιστικέ απαντήσει. Μα τον έχει επιλέξει ο Τσίπρα. Είναι δυνατόν να επιλέξει κάποιο βρώμικο Τσίπρας. Όχι. πολεμάει τον μετά τον άλλον. Δεν τη λέει γι' αυτό. Μα δεν την μπορεί να ah. την... Αχ, πού να ξέρει. Σωστό. Ε, χτες στη Βουλή είχαν ψηφοφορία για το αν θα έρθει η ασυλία του Μιχαλολιάκου, της Χρυσής αυγή. Ήρθει. Ήρθει, αλλά ε, κάποιοι ξεχάστηκαν. Τέσσερις ή πέντε από το Λεβέντη ψήφισαν να μην ήρθει. Mm. Ναι, και δεν ήρθει από αυτού Πώς όμως από το κόμμα του Λεβέντη, που είναι πέντε ή τέσσερι. Ε, ψήφισαν κατά τη ασυλία του Μιχαλολιάκου τη Χρυσή Αυγή, μου κάνει εντύπωση. Φάλλαχε, θα έκανε κάποια βλακία. Η, η Ανούλα θα κάνει κάποια βλακία. Είναι κεντρό κόμμα. Δεν είναι νοήμωνε, εσύ, δεν είναι ηλίθιοι. Ναι, ναι, όχι. Είναι ναι. κεντρό κόμμα. Ναι, και εκτό ναι. από αυτού που πέσαμε από τα σύννεφα πώ. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχει άλλη ατζέντα ο Λεβέντη, έναν ύποπτο ρόλο. Γιατί και προχτέ τον που τον έβλεπα. Ναι. Ό,τι φιλελεύθερο υπάρχει. Το, το υιοθετούσε. υιοθετούσε. Και. Ε, ήταν υπέρ όλων αυτών των μέτρων των νεοφιλελεύθερων που κατηγορούμε του άλλου γιατί ω κεντρό πρέπει και καλά να τηρεί αποστάσει. Τέλο πάντων, εκτό από αυτού, κατά τη άρρη ασυλία ψήφισε και ο υπουργό τη κυβέρνηση. Ο Βερναρδάκη. Παλέ. Ναι. έγινε ένα θέμα εκεί. Να. Μετά λέει κουράστηκε, ήταν κουρασμένο. Και δεν το πιασα. Ξεχάστηκε, ήταν κουρασμένο. Και βγαίνει στον Πογδάνο το βράδυ τηλεφωνικά. Να. Και εντάξει, είπε αυτό που είπα, αλλά άρχισε να ζητάει και το λόγο. Γιατί τον oh. εγκαλούν όλοι οι δημοσιογράφοι γιατί είχε πάρει έκταση το θέμα, και ήταν όπω πρέπει να είναι ένα πασόκο ξεπλήθηκε, ξεπλήθηκε στον Πογδάνο. Όχι. Τσακώθηκαν oh, okay. στην <σχελί> πορεία ενώ άλλου και καλή πρόθεση. Κύριε Βερναρδάκη, ελπίζω να μην βγαίνετε, επειδή είπα πριν ότι εγώ σα πιστεύω. Από πρέπει να έγινε αυτό το πράγμα, διότι γνωριζόμαστε και το είπα στο, στον αέρα. Εποφανώ, ναι. Από όχι από πολλά, Από κούραση και λάθο. Ναι. <σχελίες> Μάλλον. Ούτε που το έκανα, ούτε το καλά, δηλαδή, τώρα το. Τώρα το Οκ. Okay, λοιπόν, περιγράψτε μου, σα παρακαλώ, τη σκηνή. Ε είναι λάθο. μην το παραξεχνίσουμε. Είπαμε, είναι, είναι από λάθο λόγω κουράση ούτε που το κατάλαβα. Λοιπόν, μην το κάνουμε θέμα. Ε, Εντάξει, δηλαδή είναι μια περίπτωση στην οποία θέλει να πει ναι, λε όχι, δεν μπορεί όμω εκείνη ακριβώ τη στιγμή να πει Μα τι είπα τώρα και να το πάρει πίσω. Δεν επιτρέπεται αυτό από τον κανονισμό. Uh, μα δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το, δεν το είδα. Δεν το, δεν το είδα αυτό. Λοιπόν, είσαι βουλευτή, υπουργό και λέει: Θα έρθετε σήμερα στη Βουλή γιατί ψηφίζουμε για την ασυλία του ΤΑΒΕΝ, του οποιοδήποτε. Τι θα πει, δεν το κατάλαβε. Λε ή ένα ναι ή ένα όχι. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι καλά τα ναι, το... ναι και τα έχουν μπερδέψει κι αυτοί. Εννοείται. Το εννοείτε, καλοκαίρι ξεκίνησαν, είπαμε ξεκίνησαν, όχι και ναι. Όχι μόνο αυτό. Ξέρει και... τώρα ότι θα βρεθεί. Μήπω εννοούσε το αντίθετο. Ψήφιζαν όχι ξαφνικά ψηφίζουν ναι, ναι. Και όλα. Ναι. Αλλά, εν πάση το λέει αυτό. Κάποιο εκεί δεν του λέει από δίπλα. Ε, Ψήφισε 150 τό εκείνε ή υπουργο. Ψήφισε λάθος, διόρθωσέ το Τίποτα yeah. από όλα αυτά να Είναι το... λέει κούραση, Παγίδρα. λάθος δεν το κατάλαβα Και τα τρία τα έπε. Και κούραση και λάθος. και λάθος και δεν το κατάλαβα Τι να το σταυρώσουμε τώρα Όχι Α, Δεν πάνω είναι πάνω αυτό θα... το θέμα να τιμωρηθεί ο Βερναρδάκης Σκέψεις πως ε, οι ψηφοφόροι Πόσο mm. περήφανοι θα νιώθουν Που τιμάται η ψήφο του. Ναι την επιλογή τους όντω. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα στο πολιτικό σκηνικό αν το Δουνουτού πρέπει να μείνει, να φύγει ε, το θέλουμε, δεν το θέλουμε ω κυβέρνηση και τα λοιπά. Αμείς θα ακολουθήσουμε τη γραμμή του συντονιστού της κυβέρνησης, γιατί αυτή η κυβέρνηση όλο αυτό που βλέπετε τώρα έχει συντονιστεί. Δεν ναι, ναι. είναι ο Τσίπρας. Ο Φλαμπουράρης. Την παλιά δήλωση που είχε κάνει για το Δουνουτού όπου έχει πάει το Νιτάφ έχει δημιουργήσει τρομακτική λιτότητα, στρατιές ανέργων και στρα, στρατιές φτωχών όλα τα χρόνια που υπάρχει. Yeah, δηλαδή φαϊνέ εξαιρέσει υπάρχουν. Τώρα, πρέπει να, να βρούμε συμφωνία και με το Νιτάφ. Δεν μπορεί να φύγει ξαφνικά από το τραπέζι. δεν μπορεί να φύγει. Μπορεί να φύγει να, του, να, τα, να αγοράσει η, η Κομισιόν και η Βαρπαϊκέννη τα λεφτά που χρωστάμε εμεί με δικό μας δάνειο, να μας δανείσει να αγοράσουμε τα λεφτά που χρωστάμε στο ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ και να πάει καλιά. Να πάει καλιά. Να πάει. Να το να πάει του. καλιά του. Α, και πάει Βέβαια αυτό, είναι, είναι η πολιτική θέση κυβερνήσεως. Δεν θέλουμε το ΔΕΝΤΟΥ, να πάει καλιά του. Να σπάει. Είναι λόγο, σύγχρονο, σύγ Γαλμμένο από τη ζωή και έχει και αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Ε, και με τέτοιο συντονισμό. Δεν yeah, μπορεί yeah, να είναι yeah, ένα ρολόι. Ναι. Ναι. Όχι, ναι, φαίνεται. Παίρνει, κεφαλή. Πήγε στη Βουλή να ψηφίσει για ένα θέμα και δεν κατάλαβε, ήταν κουρασμένο, ήταν και λάθο. Όλα μαζί ταυτόχρονα. Σαν σήμερα, το 1963, πήραμε το πρώτο Νόμπελ ω χώρα. Ah, Γιώργο ε, ε, Σεφίλ. Ειρήνη. Ah. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχουμε πάρει ειρήνη. Τι χώρα που δεν πήρε ειρήνη. Δεν πειράζει. Λογοτεχνία. Είναι καλύτερο για τα 10 εκατομμύρια του πληθυσμού, τα δύο Νόμπελ λογοτεχνία είναι πάρα πολλά. Ο τουλάχιστον υπάρχουν και τέτοια ο Γιώργος Σεφέρης λοιπόν θα έχουμε λίγο Σεφέρη μέσα στην εκπομπή ξεκινάμε από τώρα και μας, πάνε και, μας πάει και στις πρώτες διεθμίσεις Στο περιγιάλι το κρυφό και άσπρο σαν διψάσαμε το μεσημέρι μα το νερό γλυφό πάνω στην άμμο την ξανθή γράψαμε το όνομά της ωραία που φύσηξε νομπά και σβηστική γραφή με τί καρδιά, με τί πνοή, τί πόθους και τί πάθος πήραμε τη ζωή μας. Λάθος και αλλάξαμε ζωή. Στο περιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν σαν. Είμαστε ευτυχεί, γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό. Ο οποίο άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα κάνει με το εκλογικά, άρα πιστεί στι συνήθειε των πρωθυπουργών που έχουν περάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ευτυχεί πρέπει να είμαστε, δεν άλλαξε κάτι. Συνεχίζουμε στην πεπατημένη. Και το κάνει τόσο ωραία, συνεχίζει τόσο ωραία στην πεπατημένη ο συγκεκριμένο πρωθυπουργό, ο οποίο είναι και χαρούμενο και μαζί μα αυτόν και εμεί που δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και συνεχίζουν την απάτη ετούτη όπω την συνέχιζαν και οι προηγούμενοι. Με την έγκριση πάντα του ελληνικού λαού. Χοντράδα. Πιο απ' όλα. Η, Η λέξη. Η λέξη. Δεν θα ανακαλέσει. Εγώ? Ναι. Να ανακαλέσω την απαταιώνευση? Όχι. Έχει <laughs> αποδείξεις Ναι. Α. <laughs> Τι άλλο. Ποιε. Ποιε. Τι είναι απόδειξη τώρα. Είπανε κάποια λόγια και δεν τα τηρούνε Λόγια είναι. Σιγά, τα πήρε ο Πήγανε Τα τα έργα όμω. Ναι. Άστο. Λέει εδώ, είδε πριν που ο Βερναδάκης λέει: Δεν κατάλαβα και τα λοιπά. Ναι. Λέει ο Ηλίας Κάπα Όντω, εκεί δεν γίνεται το λάθο να πει αντί, ε, παίρνει, αντί παίρνει. να πω ναι στο μνημόνιο, να πω όχι δεν κατάλαβε, ήμουν κουρασμένο. Για να φανταστείτε μπορεί να το ξεπλύνει και να ναι, γίνει ναι, και ναι, λάθο ναι, τώρα σιγά. Καλαρά τώρα σιγά. Λοιπόν, ε, προχθέ στην επέτειο του Γρηγορόπουλου έγιναν επεισόδια στο κέντρο, έγιναν επεισόδια και στο Βόλο. Οι ναι, ναι, αντιεξουσιαστέ έγιναν κάποια επεισόδια. Έφτιαξε το... ο Μπαέο τη ομάδα κρούση. Το θέμα Α. λοιπόν έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μπαέου, του Δημάρχου και είπε ο Μπαέο ο Δημάρχο. Να ξέρουν ότι ο Δήμο Μπόλ, η Δημοτική Αρχή αυτή, όχι οι άλλοι που καθόδωσαν στα γραφεία και δεν τους ενδιαφέρεται τίποτα, είναι δίπλα στον πολίτη. Είναι δίπλα στην πόλη και αν διανοηθούν ξανά να δημιουργήσουν επεισόδια και ζημιέ στις περιουσίες των πολιτών, εμείς, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοκρατή και πολύ τους κόσμου, θα κάνουμε εμείς να θα είμαστε, θα συνομέψουμε την ε, πορεία. Και να ξέρουμε ότι εμείς θέλουμε, δεν, δεν κοιτάζουμε τη συνομία. Και από καιρό να δώσω, ξέρετε, καλά χαστού, να κάνω έτσι ε, στα μαγουλάκια τους. Το... Διότι το χαστούκι φέρνει και το κάνει, δηλαδή, να ξέρετε. Ο Δήμαρχος, εκλεγμένος από το λαό του Βόλου, Εντάξει, τι... γεμάτος ε, ηθική, τι, τίχο, τίχο, να πηγαίνω, εκπέμπει, ε. εκπέμπει ηθική, Έ, αν έξει. το καταλάβατε, γιατί είναι και λίγο μουντό, αλλά έτσι έρχονται αυτά ταχητικά συνήθως, ότι έχω καιρό να δώσω χαστούκι, θα δώσουμε εμείς χαστούκι στους ε, όποιους... Ε, Ταράξουν τη ζωή της πόλης και το δικό μου το χαστούκι φεύγει και το κράνος. Τον πάψαν τον Πέο ή όχι ακόμα. Γιατί να τον πάψουνε Δεν θα δεις σε επόμενες μέρες τι γιατί να τον πάψουνε Είναι τώρα κάτι καταδίκες να τα Τι τελείσουν. είναι αυτό, μα τι ε, από τον λαό. Ε, είναι κλεγμένος ναι. Τι ο Πέος... Τον έβγαλε κομμάτι του λαού, των βολιωτών εκεί, ψήφισε Μπέο. Ναι, καλά, υπάρχουν κομμάτια η... εκεί κομμάτια. Και, κομμάτια ο και ο στην πέρος... πίτσα, ας πούμε, το κομμάτι το πίσω-πίσω που δεν τρώγεται, είναι η ξηρά. Αν έχει υπάσει υπάσει τυρί, άμα έχει πέσει άμα τυρί. Ναι. Oh, συγγνώμη. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτι, τι το λες, κομμάτι του λαού, δεν Αυτά στι πίτσε, ναι. το τυρί δεν φτάνει μέχρι έξω. Στι ναι. παλιέ πίτσε του 70-80, το Να Πέντε θα πάρετε τώρα τηλέφωνο. Θα ULU του Νίκου Μπολιόπουλου, τη συγγραφέα και συναδέλφου δημοσιογράφου. Και με τίτλο. Και αν είναι καλλιτέχνη γενικώ. Τι? Αν Την ναι. άλλη φορά, αριστερά. Αυτό είναι ο τίτλο. Είναι ένα μάζεμα άρθρων του Νίκου για τα φλέγοντα θέματα τη εποχή. Ευρωπαϊκή Ένωση, φασισμό, νεοφασισμό, Φοροληλασία, ΣΥΡΙΖΑ και διευρωπαϊκή Ένωση. Την είπαμε, ναι, τι άλλο. Δημόσιο χρέο, ελλείμματα. Αυτά τα ωραία που συζητάμε τα τελευταία πέντε χρόνια. 2.11.208.200 στην Ελισσάβετ έξω. Από αύριο θα πάτε να παραλάβετε από τι εκδόσει Καψιμή. Αυτό το βιβλίο ότι πρέπει για το ροταξιτού για να αναρρίξ μια ματιά να φρεσκάρετε ε, όσα έχετε στο μυαλό σα ή να τα επανατοποθετήσετε. Γιατί ο ρόλο ενό βιβλίου είναι η επανατοποθέτηση. Δεν έχει ένα παραμύθι κάτι, θα καθόμαστε στη Γερμανία να διαβάζουμε τέτοια. Ε, ένα ε, χάνσελ, μια Δεν έχει γράψει ο Μπολιόπουλο ένα παραμύθι. Ε, πάτε, αυτό Πες με τον καπιταλισμό. καπιταλισμό εσύ, λύθι, το παραμύθι, αυτό με τον καπιταλισμό. Δεν μπορούμε να δώσουμε αυτό. Όχι, να του πει να γράψει παραμύθι κανονικό. Ναι. Τι Καλά, φίλοι αλλά, είστε εκεί. Χριστούγεννα είναι. Χριστούγεν, επειδή είναι Τι είμαστε να τα σκεφτόμαστε τις αριστερές. Θα ακούσουμε ένα παραλήρημα τώρα. Απ' το Μιχαλογιαννάκη. One λέει. Πέρασε. Τα γραμμή τώρα, δίνεις μπράβο στο Μέγκα. Πάτσε ένα λεπτό τώρα. ο είναι ένα σύμβατο, όχ και λέω τώρα εγώ, και ακούω, αν παντουέ, πώ οι άλλοι τον λένε, του Μαγκελάριου. Τα δεν ταυτοποιήθηκε, τα δεν ταυτοποιήθηκε, τσακούω να δει τώρα Δημήτρη Χριστούγεννα, τρει ήμισι χιλιάδε νεκροί, και χθε εννιά παιδιά. Και λέω τώρα εγώ, πολιτικό σύστημα. Καλά, ο Μισελ Ροζαλέτσο ΣΥΡΙΖΑ το καραπτό, η Νάντια, ή ο φίλο μου από εδώ, όλοι μαζί, και yeah. θα το εξηγήσω. Από το 99 γίνεται η συνδίκη του Άμστερνταμ. Έρχεται η Ταμπερέ, η Λάικεν, η Σεβίλ, Θεσσαλονίκη. Βρυξέλλες το 3 μέχρι το 9 Μέτρα συνδίκες Πόσες μέτρησαμε 10 Μέτρα νόμους που περάσαμε το πολιτικό σύστημα 1975, 25, 29, 10, 33, 86, 33 86, 38, 38 Ε όλα αυτά δεν μπορούσαν αυτά τα 5 Μπουγαρίζω ένα χρόνο τώρα Δηλαδή τι Τέρμα η πρώτη επίσκεψη σε χώρα της Ευρώπης Δουβλίνο Το αφιλότιμο, το γαμιμένο πια το Δουβλίνο Με τους 3.000 νεκρούς γιατί αυτοί είναι νεκροί, αυτά είναι τα Χριστούγεννα. Συνάστημα είναι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, Δουβλίνο, σύμφωνο μετανάστευση, σε 11 σημεία που έχω πει και Σέγγεν μια νέα μορφή. Και η λέξη Frontex, τι να μάθει ο σήμερα που ακούει ο κρατή την εκπομπή σα που είναι πρώτη σε ακροαματικότητα. Τι, ότι Frontex θα πει άμεση, άμεση, σαν να είναι τον καρδιολόγο, απεινηδωτή. Μπαμ, Frontex, μπαμ. Εα όλα αυτά, συν το ότι δίνω με τη μήνυα, το και λέμε ναι, Τρία δις και πριν δέκα μέρες με τα κόκκινα χαλιά Τρώγανε χαβιάριο ο Τσίπρας με τον Ταβούτογλου Ε όλα αυτά δεν σε φτάνουν στο, στο απροχώρη Όταν εχθές ακούσα ότι αυτά παιδάκια πάλι Νιγήκανε και πόσα σήμερα ναι. Εγώ δεν κάνω Χριστούγεννα δελφέ να πούμε Δεν κάνω Χριστούγεννα Λίγα Λοιπόν, είδε πώ ε, ξεκίνησε και που κατέληξε. Από τον Αμπαουντάντε, που είναι ο Αμπαούντ, είναι ο εγκέφαλο στην επίθεση των Πατακλάν στο Παρίσι. Τον λέει About dadde. Στα χαλιά, στα τέλη. Τα χαλιά, στα... τα χαβιάρια. Το Δουβλίνο, το πιπ. Και μετά καταλήγει δεν θα κάνει Χριστούγεννα. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Παραλύτω. Ναι, μα. γαλοπούλα, τα κάνει. Μην παίρνετε άλλο για το βιβλίο του Μπογιόπουλου. Οι πέντε που θα πάτε ε, αύριο. Οι πέντε γρήγοροι είστε. Ο κύριο Μποτσιβάλι Γιώργο, Βασιλιάδη Βασίλη. Δέλτα πρέπει να είναι αυτό ναι Καρτέρι Βάσια Ιαρμακόπουλος Βασίλης Και Ζιγούρης Φώτης Θα πάτε από αύριο στην εκδοσίς Καψιμή που είναι Ζωοδόχου πηγής 55-57 Θα πείτε από Ελληνοφρένεια Το βιβλίο του Μπολιόπουλου 10 με 1 προτιμήστε Αύριο και τις καθημερινές και από Δευτέρα ε, Σε φέρει πάλι ε, Πάμε σε φέρει στι επόμενες διαφημίσει, Ένα από τα πιο έτσι Αγαπητά πείματα και καλό είναι κάποια στιγμή αυτό που το έχει γράψει Μάλλον το δεχτούμε ως ευχή, ως παρακίνηση για να το κάνουμε Λίγο ακόμα θα ειδούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν Τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο Τη θάλασσα να κυματίζει Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα Σήμερα, ας... κοίταζα ας... το πρωί ότι είμαι τώρα ολονευρίαστο. Δηλαδή, η πίεση ναι. μου είχε ανέβει στο 30. Ευτυχώ ναι. που είχα το σακουλάκι που είχα και τότε που κάνα την απεργία. Για απάντησε μου το εξή. Αν γιατί είμαι ολονευρίαστο ναι. ναι. Όταν ο Μιχελό Γιαννάκη και τότε ήταν τα δέντρα αναμένα χριστουγεννιάτικα, έκανα απεργία το Συρίων γιατί είχε δει το προσφυγικό. Ε, όχι, απεργία Ό,τι θα Με τα παξίδια. Δεν υπήρξε κανένα παξίμαδάκι, τα, παξιμαδά, και, τα ναι. και έλεγα τότε, βρείτε μια λύση για το προσφυγικό. Φάε τη σήμερα την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Ήταν όλον ευρίαστο. Ναι. Ωραία, ωραία λέξη ναι. ε, ε, ε. είναι αυτή. Το, το όλο του Μιχελογεννάκη είναι ευριασμένο, αυτό καταλαβαίνω. Δεν ε, έχει πάει στην Κρήτη. Ας. Ναι, Ά, α, όχι. Τα λένε αυτά. Ναι, ο... το, εντάξει, έχω πάει στην Κρήτη, αλλά. Σαν κουλάκι έχει... ήταν αυτό που. Του... Ήταν εκείνο το σακουλάκι που είχε τα χάπια και τα απλά να ε, τον είχαν καταγράψει. Ότι τρώει, τρώει παξιμάδια. Αλλά δεν ήταν, ήταν τα χάπια όπω είχε πει ο ίδιο που έκανε Α, την απεργία πείνα μια μέρα τότε. Ναι, δεν θυμάμαι εκεί. Κάνα... μαζί εκεί. Ναι, ναι, ναι. Αυτά εκτίμηθηκαν από τον κριτικό λαό και. και τον στείλανε πάλι και τον στείλανε με πάλι. λίστα στη Βουλή. Καλά κάνανε γιατί είναι πολύτιμο έτσι κι αλλιώ. Η παρουσία του είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Καταλάβουμε αυτά τα δύο αποσπάσματα που ακούσαμε, κυρίω το προηγούμενο με τον Μπαουντάντε. Έχω ένα μήνυμα. Ναι. Αδέρφια, καλή η σάτυρα. Με ύψηλον το σάτυρα. Ε, Καλώ ο χαβαλές Αλλά καμία κουβέντα για τους πληστηριασμού που έχουν ξεκινήσει και για τα κόκκινα δάνεια που πουλούνται στους υπερρεαλιστικού γήπες Που λέτε κι εσείς Τσιμουδιά, ε! Στα PayPal, λέει τη ε, Bank ε, Τράπεζα. Ε, και εσεί νόμιμα καλέμε τη διαφήμιση. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, τα... τι να πούμε τώρα, είναι να πούμε ναι, για πληστηριασμού. Θα, δε, θα δε πούμε ότι λέει η κυβέρνηση: Δεν γίνονται πληστηριασμοί, δεν, δεν έχουμε πληστηριασμού και δεν έχουμε και τα κόκκινα δάνεια, δεν θα τα πάρουν τα... αυτά τα τέρατα, τα κοράκια του εξωτερικού. Αυτέ οι εταιρείε που αγοράζουν κόκκινα δάνεια. Το έχει πει η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να την αφισβητήσουμε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εμεί εδώ δεν έχουμε πει για πληστηριασμού. Δεν Δεν έχει ακούσει ποτέ απ' την Ελληνοφρένια χρόνια τώρα. Όταν υπήρχε και ρεύμα πέρι Υπερ ΣΥΡΙΖΑ για να μην γίνουν οι πληστιάνοί ότι θα γίνουν οι πληστιάνοι, δεν θα έχει ακούσει ποτέ, τίποτα. Κοιτάξτε, οφείλει κάποιο να ακούει χρόνια τώρα, σήμερα που ακούσει άκουσε. Οφείλει, οφείλει, οφείλει, οφείλει να ακούει χρόνια. Να ξέρει ποιο λέγανε ότι δεν θα γίνουν πληστιασμοί και ποιο λέγαν θα γίνουν πληστιασμένοι εξαρτήτων κυβέρνηση. Γιατί γίνονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πληστιασμοί. Τέλο. Τι θα είναι η Ελλάδα, εξέρευση, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έχει τα κότσι να το κάνει, δεν έχει και την πολιτική ηγεσία να το εφαρμόσει και ούτε και την λαϊκή βούληση τελικά να εφαρμόσουν κάτι τέτοιο σωστό. Έχω άλλο ένα. Α, πες και τ άλλο. Ναι, ναι. Είστε τεράστιοι. Συνεχίστε έτσι συντρόφια. Πείτε, αν θέλετε, κάτι για τη σημερινή μέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ά, είναι Ευχαριστώ πολύ. Σημερινή. Συντροφική χαιρετισμή από τη Σαουρήνη Κινέζα. Ναι, Νομίζω ότι η τίμηση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με του με μετανάστε. Το γιατί δεν υπήρχαν μέσα ενημέρωση, τίποτα πάνω και συνειδητομένοι. Υπάρχουν κάποιε φωνέ που λένε ότι έπεσε λιγοβία. Να μαζέψουν εκεί του ανθρώπου και λίγο βία πέσε και στο ΤΑΚΒΟΝΤΟ. Αλλά όλα αυτά δεν ε υπήρχαν. δεν έχει βία στο ΤΑΚΒΟΝΤΟ που θα έχει τώρα. Γι' αυτό του πήγαν εκεί. Β, αν πήγαν ξυ... στην ξηφασκία, θα μπορούσε κάποιο καρφό να μην βγαίνει στο ΣΑΔΙΟ Ειρήνη και Φιλία, hey. του πήγαν στο ΤΑΚΒΟΝΤΟ που είναι παρά δίπλα. Οπότε έπεσαν και εκεί κάτι ψηλέ μάλλον, αλλά δεν μπορεί να το βεβαιώσει κανεί γιατί δεν υπήρχε ο τύπο. Γιατί έχουμε δημοκρατία και όπω όλοι ξέρουμε, στι δημοκρατίε ο τύπο υπάρχει μόνο για να καλύπτει τι εκδηλώσει πρωθυπουργών, προέδρων πράγματα. και πάντα με καλή έννοια. Το άρθρο που λέει ότι όλα στο φω και η ιδεοντολογία πια στην Ευρώπη ΕΕ και στην άλλη Ευρώπη, ότι όλα καλύπτονται. Όλο αυτό ο όρο. Ρολος... Και ΕΕ, όλα αυτά. Και δικαιώματα και αξίε κυρίω τη <συρίζοντα> ΕΕ και τη άλλη. Αυτά που θα κρύζει ο Τσίπρα. Ναι, που είναι κάθε λέξη από το Σύνταγμα, μνημόνιο το διορθώσαμε εμεί αυτού του τόπου. Μια που είπε Τσίπρα, μια αλήθεια μα πάει στι άλλε δευθμίσει. Στα τρία κόμματα που έχουν συμφωνήσει σε προγραμματικό πλαίσιο κυβέρνηση διαιτού διάρκεια με στόχο την εφαρμογή του προγράμματο του Μνημονίου, α προχωρήσουν Η απέτησή του να συμμετάσχει όνει και Καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ στη δική του προγραμματική συμφωνία είναι παράλογη και πρωτοφανή. Μα ζητάνε να αγνοήσουμε όσα λέγαμε προεκλογικά, να αγνοήσουμε τη λαϊκή ετιμιγορία και να δώσουμε ψευδή αίσθηση κοινωνική συνένεση και νομιμοποίηση στο λάθο. Νομιμοποίηση δηλαδή στη συνέχεια της διάλυσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Τους επισήμανα για άλλη μια φορά. Εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Μπράβο. Όσο λοιπόν επιμένουν στο μνημόνιο, όσο επιμένουν σε μια πολιτική που έχει απορρίψει ο λαός μας, δεν πρόκειται να διασφαλίσουν την κοινωνική σταθερότητα. Ελληνίδε και Έλληνες, εμείς ένα πράγμα... Μπορούμε να σα διαβεβαιώσουμε. Δεν θα σα προδώσουμε. Μπράβο! Εδώ είμαστε λοιπόν. Τα ξυγεννιάτικα μηνύματα έχουν αρχίσει. Εκπέμπονται. Στολίζονται βιτρίνε, στολίζονται σπίτια. Αρχίσαμε. Φάτει φώτα. Βλέπω πολλά φώτα. Δέντρα. Θα έρθει δέη. Δε δεν πτωούμαστε με τίποτα. Α, Αλλά αν δεν κάνει και αυτά δεν καταλαβαίνει. θα έχει και να πάνε φέτο στην. Ε, φάτυ, να πάνε στα δώρα, στο νησού. Γιατί οι Άγιοι. Έχουν έρθει εδώ όλοι. Πώ λέγανε. Υίε. Οι τρει που πήγανε, η Μάγη και ο Η μάγι... Τι ήταν, αλλοδαπή ε, Τι ήταν. Α, ναι. Ε, μαύρος ο ένας πώς ήτανε, μάλλον. Ήτανε, πόλτες, πώς Ε, ε <laughs> μάλλον. Τη Βιτλέμ. ακόμα και αυτοί, εδώ είναι όλοι. Αν είχαν πάει τότε. Τι γνώμη έχει γι' αυτό ο Μητροπολίτη Καλαβρίτων. Δεν έγραψε για του ομοφιλόφιλου. Κάτι, κάτι καλό φαντάζομαι. Μήνυμα αγάπη τι ήταν. Δεν μπορεί να φανταστεί. Όχι αγάπη. Να του φτύνεται όπου του βρίσκεται, να φτύνεται αυτού που του υποστηρίζουν. Πραγματικά μήνυμα αγάπη. Ένα άγιο άνθρωπο. Δηλαδή Περιμένουμε δεν πόσο το... ξέρουμε για να του φτύνουμε, παιδί μου. Αυτοί του ξέρουν. Πού του ξέρουν. Φαντάζομαι θα αυτήν την μισή αιρά είναι. Να μην προτείνει. Άμα ήταν σοβαρό ο Μητροπολίτη, θα έπρεπε να προτείνει να φοράνε ένα σημάδι, ένα διακριτικό. Αστέρι, ένα στερι. Ένα στερι. Ένα στερι. Ένα Φαντάζομαι Αλλά, Μόνο φτύση α... μου είπε. Για ξύλο. Έχει, μ, μ, κάτι παρόμοιο. Παρόμοι, παρόμοι. Ήταν ένα πνευματικό μήνυμα αγάπη για Έχα τον άλλο. Το θέμα είναι ότι πολλοί ομοφυλόφιλοι πληρώνουν το μισθό του συγκεκριμένου Μητροπολίτη. Ο ενώ όρο μπορεί όρο να μην πιστεύουν κι άλλο. Και να μην πιστεύουν έτσι κι αλλιώ. Ε, αυτό δεν τον απασχολεί το συγκεκριμένο Μητροπολίτη. Όχι, δεν είναι τα μιλατάκια. Δεν πάνε για λεφτάκια. μόνο πάνε για λεφτάκια. Δεν πάνε για λεφτάκια. Αυτοί οι άγιοι άνθρωποι τη Εκκλησία είναι πραγματικά πολύ ωραίοι. Αλλά δεν ντρέπεται. Το πήγε είναι. και πέρυσι τα φώτα του άνθιμου. Γιατί λέει τι ατάκε του άνθιμου που καλαβαίνει. Τι λέει, τι γράφει στο facebook. Ε, ο ίδιο δεν βγαίνει να το έχουμε έτσι με ήχο. Το κάνει αλλιώ. Δεν, δεν συντονίζονται, λέω εγώ. Όχι. Ο ένα ο... είναι του ήχου και ο άλλο είναι της εφ... Ο της Πειραιός δηλαδή γιατί να μην πει ο πυραιό. Τώρα θα γράψει αυτό. Έχει Α, περάσει ένα μήνα. Κάθε ναι. μήνα γράφει για αυτά που. Δεν τοποθετήθηκε για τον Ιχανολιάκο. Δεν τοποθετήθηκε ο πυραιό. Α βάλουμε μια τελική. Ένα κλάμα, κάτι Με έρεισε. ένα τελευταίο σεφέρι. Αυτά θα τα πούμε από αύριο. Με ένα τελευταίο σεφέρι. Από τη Δευτέρα η εκπομπή αρχίζει, επανέρχεται στην κανονικό τη όπω την ξέρουμε. Με λαού και τέτοια και αύριο θα το πάμε έτσι. Με ένα τελευταίο σεφέρι πάμε στο μαγκαζίνο και τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Yes. Γεια σα. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντα ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάισμα τη βροχή. Πράτησα τη ζωή μου. τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα της βροχής της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Σε σιοπιές φλαγιές ορτωμένες με τα φύλα της οξιάς Υπότιτλοι AUTHORWAVE